Ναι! Έλα ρε γιαλαντζή, σύντροφε. Γιαλαντζή, δηλαδή χωρί κοιμά. Χωρί κοιμά. Το δέχομαι. Το δέχομαι, είναι μεσημεράκι. Α πάμε κάτι ελαφρύ, μην πέσουμε σαββόδια το μεσημέρι να κοιμηθούμε. Ναι, ναι, καθόμαστε εδώ με την κόρη μου και σα τώρα, και έχουμε χάσει τη μισή εκπομπή μέχρι να συμπιάσουμε, να πούμε. Ε, εντάξει, δεν με νοιάζει αυτό η κόρη, πόσο χρονών Κόρη 20, αλλά μην πει <ΣΣΣ> καλησπέρα, γιατί Φωτιά. θα σα τρίψω, Αποστόλιο, εντάξει. Τι θα κάνει, <ΣΣΣ> <ΣΣΣ> Θα σα τρίψω, λέω. Χα, καλησπέρα.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 Mm -hmm. Καλησπέρα, Μωράκη, καλησπέρα. Γεια, για, για. Εγώ θέλω να σα πω και το εξή. στην κατηγορία εκείνων που είμαι περήφανο για τα δύο μισή χρόνια τη Νέα Δημοκρατία. Είμαι περήφανο. Ναι. Καλά είσαι.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 Ναι, Ναι. καλησπέρα. Καλησπέρα, με ακού. Ο κύριο Μπαρβαγιάννη. Ναι, ναι. Μισό λεπτάκι να μιλήσετε με τον κύριο Κωνσταντίνο. Περιμένω. Κύριε Κωνσταντίνο. Ναι, σας. καλησπέρα, κύριε Κωνσταντίνο μου. Τι κάνουμε. Καλησπέρα, καμιά χαρά καλά, εσεί. Ωραία, εσεί. τι ακριβώ Εγώ έχω κάποια αιτήματα που έχω να θέσω. Ναι. Παρ' όλα αυτά, εσεί είστε διατεθειμένο να με βοηθήσετε. Ξέρετε τι ακριβώ θέλετε. Δεν έχω. Αντιρύσει. Η Μα, διάθεση δεν, δεν, δεν έχει να κάνει. Πείτε μέσα ότι έχετε τη διάθεση Κασ μην μπορείτε. Εντάξει, εγώ τη διάθεση έχω. Αυτή τι θέλετε. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ ψάχνω σφριγιλά κολαράκια αυτή την περίοδο, ναι. τα οποία με δυσκολία τα βρίσκω. Αυτά είναι λιγάκι δύσκολα να τα βρείτε, κύριε. Α, τι μπορεί να κάνουμε όμως γι' αυτό, δεν είπα ότι εύκολο. Δεν ξέρω, πρέπει να πάμε, δεν ξέρω σε, ποιο, σε ποια περιοχή πρέπει να πάμε, που μπορεί να τα βρούμε. Κύριε Κωνσταντίνη, δεν με βοηθάτε. Α, αχρησιμοποίητα. Α, Α, πούρο. Ναι. Ναι, το τέτοιο καθαρό... Ε, καλά είναι. Κορδέλα. Ναι.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 Δεν κατάλαβα το γιατί. Έχουν υποβάλει τα χαρτιά του εδώ και δύο χρόνια και κανένα δεν έχει πάρει φράγκο. Και τώρα που του ήρθανε τα 200 210 ευρώ και μπορούν να φάνε, διαμαρτύρονται. Δεν εκτιμάει ο κόσμο, δεν εκτιμάει. Δεν εκτιμάει ο κόσμο. Επίση θέλω να καταγγείλω και το σύστημα. Με στην καταγγελία. Για... Ειρεμίστε. Που του είπαστε δεν... καταγγελία. Δεν μπορώ να ηρεμήσω. Πατάζουν τα μέσα μου. Σαράζετε μέσα σα. Ναι, δεν μπορώ. Γιατί εδώ και 2 χρόνια ενώ τι έχουν κόψει τα φάρμακα. Δεν μπορούν να κάνουν εξετάσεις Δεν μπορούν όλα αυτά Συνεχίζουν και ζούνε. Ναι εντάξει αυτό είναι κατά της οικονομίας όπως και να το καταλαβαίνετε κι εσείς Αλλά το ζούνε είναι σχετικό δηλαδή είναι θέμα ερμηνεία, Ζωή είναι αυτή τέλος πάρουν χέστο. Πρώτη φορά με αριστερά Καλησπέρα, όπω θέλει. Καλησπέρα, μου Τα ακούω μια χαρά. Πε μου που είσαι τώρα και τι κάνει. Είμαι στο σπίτι μου, ξαπλώνω και απολαμβάνω την ανεργία. Πε μου πως είσαι Μα θα το πω είσαι άντρηχο. Μα το παλιό. Δεν ταιριάζει αυτό. Πε μου πω είσαι άνεργο. Αυτό παίζουμε μόνο, τέλο. Άμα σε φτιάχνει, γιατί όχι. Είσαι άνεργο, ε. Βέβαια. Γιατί αν δεν με έφτιαχνε, δεν ήσουν. Τέλο πάντων. Τα κάνω όλα σε καλή τιμή. Πόσο καιρό ήταν ανεργία, φίλε. Ε, μόνο 36 μήνε. Αύριο, χαζά τώρα, σιγά. Τι είναι 36 μήνε. Hm. Σε 36 μήνε ένα παιδάκι μόλι έχει αρχίσει να μιλάει φαντά Που mm. ήταν στο, στην Κούνια. Έτσι κι εσύ. Τώρα στο 36 μήνε, θεύμα... κάπου τώρα που να μιλά, ήταν όλο το προηγούμενο κατάθλιψη. Καταλαβαίνω. Για πε, τι δουλειά έκανε, Είπανε λευκό γραφείο. Και έκλεισε το γραφείο, σε διώξαν, τι έγινε. Ε, όχι, λόγω τη ανάπτυξη, δεν σταματήσαν. Ανάπτυξη, ε, είναι... ανάπτυξη, ανάπτυξη, επί τρία oh, χρόνια. Ναι, καλά σωστά. είναι. Πάσω στα. Να σου πω τώρα. Πε μου. Και πώ τη βγάζει τώρα 36 μήνε, μπορεί να μου πει. Α είναι καλά η γυναίκα μου. Ματσό. Ε, όχι, δουλεύει. Αυτοί είμαστε από του χερού. Πόσο παίρνει. 400 ευρώ. 400 ευρώ? Ναι, ναι, ολόκληρο. Έχετε και παιδί? Δύο, όχι ένα. Με δουλεύει. Και πού τα έχει κάνει τα φανάρια? Όχι ακόμα. Δηλαδή 400 ευρώ μπαίνουν στο σπίτι κάθε μήνα. Ε, όχι και 400, κάτι. Έχουμε και ένα δάνειο. Ευτυχώ το σπίτι είναι ακόμα δικό μα. Με δουλεύει, καλέ Πώ βγαίνει. Δεν ξέρω, είναι θαύμα. Όλοι αυτό με ρωτάνε. Μα είναι να μην σε ρωτάνε. Είναι οικονομολόγο εδώ. Τώρα θα το γυρίσω, θα γίνω οικονομολόγο. Έτσι ξεκίνησε και ο Χαρδούβαλη, φαντάσου. Απ' την λέει. ανέχεια. Τι να κάνω λέει, προσπαθώ. Το κουκουέ δεν βρίσκει κανένα καλό στην παρούσα κυβέρνηση. Ψάχνει όμω. Ψάχνει. Να. Ωραία. Για πες τα καλά της με την ευκαιρία μια και τα το θέμα. Καθίσανε σε ένα τραπέζι. Θετικό, Ήταν... θετικότατο. Α, α, κακό αν δεν το είπαμε. Ότι καθίσανε σε ένα τραπέζι, ναι. αν δεν το είπε κανεί, είναι άδικο. Άλλο. Και έγινε συζήτηση. Α, δεύτερο. Ο, η διαδικασία του διαδικασίας... Όχι,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 Ακόμα και η χρυσή αυγή να στηρίξει και να ψηφίσει, κοιτάχνε του λίγο. Δεν νομίζω να του παρακαλεί. Δεν του παρακαλούσε. Αλλά αλλά κοίταξε, κοίταξε, η δε πρόσκληση δε... είναι να ανοιχτή προ όλου, κατάλαβε. Ωστόσο, γιατί τη διαδικασία του διαλόγου, την υποβαθμίζει το κουκέ. Επειδή ε... δεν ξέρω να μιλάνε παιδιά. Γι' αυτό. Δεν ξέρω παιδί. να κάθουν σε ένα τραπέζι. Δε κάθονται δε... και τα λένε στου δρόμου, όλη την ώρα. Έσχε από το χάμω. Δρόμοσ, δρόμο, δρόμο ή χάθηκα. Στου δρόμου, ενώ παλιά και ο ΣΥΡΙΖΑ κατέβαινε, αλλά τώρα είναι στα τραπέζια. Τέλο πάντων. τώρα, μεγάλη κουβέντα. Γιατί. Γιατί το τραγούδιο αυτό πάντα να Γιατί, Γιατί με σπρώχνει στον κρεμό, δεν σε συγχωρώ! Γιατί το τραγούδι αυτό πάντα να λέει δεν μπορώ. Γιατί και εσύ με σπρώχνει στον κρεμό, δεν σε συγχωρώ, δεν σε συγχωρώ. Ενδιαφερεωμένο στο ΣΥΡΙΖΑΝΤΑΜΑ από το τραγούδι. Και, Τώρα μου αλλά τριάζει. Και σου τηλεφωνώ το αγαπημένο σου νησί, έτσι, όπου έκανες γυμνισμό, α. Που, το νησί, α, έκανε γυμνισμό, Πού, στο Καρπενίσι. Το αγαπημένο μου νησί το Καρπενίσι. Βόρειο Αιγαίο. Βόρειο Αιγαίο. Έκανε γυμνισμό. Στο Βόρειο ναι, ναι. Νομίζεις, έχω κάνει μόνο στο Βόρειο Αιγαίο γυμνισμό. Ε, εγώ σου λέω Βόρειο Ανατολικό Αιγαίο. Και σε έχει δυνά... κυκλοφορήσει όλα τα νησιά σχεδόν. Καλά το επαναλάβεις και φέτος. Σε ποιον εσύ παρόλα αυτά είσαι, Λέσβο. Απαπα. Μωρή, μην είσαι από εκείνε. Ε, λίγο. Από εκείνε είσαι, ψαλιδό. Να μου χαθεί να χάνεσαι. Ε, σε αυτό είναι και μέσα τις κουκου, ε, να πούμε με τι 50 αποχρώσει του κουκουέ Να σταματήσει να λέει μεσημεριά καρό καταστολή. Δεν είναι σωστό, 50 αποχρώσει του κουμουνί θα λε. Τι βέβαια τώρα που ξέρετε και από μου και εσύ εκεί πέρα στο παιδί μου, κουμουνή. Αυτό ούτε αυτό. Τίποτα που έχει το συνδετικό μου. Μέσα, τίποτα, αποκλείεται. Γιατί το αξίριστο μου <χει> κ*** δεν ταιριάζει εδώ, δεν ταιριάζει. <χει> το πικνό μου <χει> <χει> <χει> Αυτά γιατί όχι. Εδώ είναι να είναι φίλε, δεν είναι αξίριστο. Αυτό είναι φέρε μαλλι να έχουμε. Δεν είναι, δεν δε, δε, δε. Το θέμα είναι ότι πρέπει να σταματήσει να λέει ο καταστολή. Εντάξει, γιατί όχι τίποτα άλλο. Πρώτον είναι μεσημέρι και φτιαχνόμαστε και δεν λέει. Δεύτερον έχουμε καμένο στην κυβέρνηση, δε φίλε. Δηλαδή πόσο μας χρειαζόμαστε καμένο. Πώ μπορεί εσύ να πούμε και συνεργάζεσαι με τον άλλον εκεί πέρα, αφού είστε αντίθετη να πούμε. Φίνακα, πληρωνόμαστε φίλε καλά. Αυτό, δεν έχει δε? λίγο. Καλό δεν είναι κι αυτό. Καλό είναι. Καλό. Με το ζόρι, με το ζόρι. Κάνουμε τα λεφτά μα πέντρα και συνεργαζόμαστε. Καταλαβαίνω, ρε φίλε, είναι δύσκολε οι εποχέ. Σκάτα. Αυτό που λέει τα ψεύτικα τα λόγια, τα μεγάλα, το τραγούδι. Σου τα πούμε τα πρώτο μου το γάλα. Μου τα το, το, το πρώτο στο γάλα. Το... Τα ψεύτικα τα μεγάλα.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 Ε, να σε ρωτήσω κάτι άλλο, να σε ρωτήσω να κάνω μια παρατήρηση. Άλλη. Α, και παρατήρηση, να την πείτε. Εγώ, εγώ σαν, Πασόκ, σαν πρώην Πασόκ, Αχ. κατάλαβα το Πασόκ μέσα σε μια δεκαετία, δηλαδή 85. Πήρε το χρόνο σου, αλλά Το μυαλό μου, το 95, κατάλαβα πλέον ότι δεν είναι Ε, Και θε το ΣΥΡΙΖΑ τώρα στου δύο μήνε να πίσω ότι λέει ψέματα ή παράτα μα. Το ΣΥΡΙΖΑ τώρα, αυτοί που έχουν ψηφίσει. Του πόσου μήνε, χρόνια, δεν μπορούσαμε να καταλάβω ότι δεν είναι η αριστερά που οραματίζονταν. Γιατί, για να είμαι ειλικρινή, όταν κέρδισε ο ΣΥΡΙΑ στι εκλογέ, είχα κατεβεί εκεί στα προπύλια που είχε μιλήσει στο Τσίπρα και έβλεπα ανθρώπου οι οποίοι δακρύζανε. Ρε παιδί μου έτσι βλέπουν τι ημέρε, η νίκη, όλο αυτόν τον αγώνα που κάνανε. Δεν νομίζω ότι όλοι αυτοί πιστεύαν αργά ή ότι θα υπήρχε αυτή η εξέλιξη σε αυτό το κόμμα. να πω, δεν ξέρω. Γεια σας. Γεια σας. Ήθελα να μιλήσω με τον Αποστόλη. Είμαι Αποστόλης. Αχ αγάπη μου, είμαι από Μεσολόγγι, είμαι 75 χρονών, σε λατρεύω, αγαπά... να πέρασω του λόγκα Από το, το Μεσολόγγι, λογικό είναι. Μ' αγαπάνε στο Μεσολόγγι, έχω αγάπη. πολλές. Θέλω στο χατζινί, κολάω. Πώς να μπορέσω, δεν έχω μόνο εκεί, για όλο κάρτα, να πάρω ροδούπο, να σε βάνει από το πρωί μέχρι το βράδυ, μου κάνει. Ναι, γεια σα. Γεια Απόστολη, εσεί είσαι. Ναι. Λοιπόν, κοίταξε, θέλω να πω κάτι για το φίλο μα τον Γεωργιάδη, τον Άδενη. Να προσέχετε, μην το συναντήσετε και σα δώσει χειραψία. Έχει έμπολα. Είναι έμπολα, παιδί μου, τι έχει, είναι. Τον αγγίζω εγώ. Ε, εσύ θέλω, αλήθεια τώρα, θέλω να ανέβω επάνω με μια σημαία του Σύριθα να αγκαλιάσω τον καλαμπούκι, θέλω. Θα το κανονίσουμε, εντάξει.